Η Ελλάδα δεν λάβει χρήματα εντός των επομένων 10 ημερών. Τότε λυπάμαι, αλλά αυτό σημαίνει ότι η πλειοψηφία των Ευρωπαίων συμμάχων μας αποφάσισε να σκοτώσει την Ελλάδα. Με ποιο τρόπο θα πεθάνει η Ελλάδα. Υπάρχουν πέντε-έξ τρόποι για να πεθάνει η Ελλάδα. Μη λυπάσαι όλγα, μην λυπάσει. Η όλγα, υπελπάπε. Πληπάμε. Καλά το αποδίδηλ μάλλον, αλλά Α. πρέπει να λυπάτε η ίδια. Είναι λογικό. Όλοι λυπούνται που Πορνάς. θα πεθάνει η Ελλάδα. Mm -hmm. Ναι. Αν είναι yeah. δυνατόν που Κάποιοι λέει κάνει. Κάποιοι βοηθάνε κιόλα. Κάποιοι βοηθάνε κιόλα. Όχι τώρα. Παλιότερα. Παλιότερα. Τώρα μέχρι να δοθούν οι άδε και να παιχτεί το παιχνίδι με τα κανάλια, είναι όλοι σε Αμήκο, μια παράξενη πανάκια. Στήριξη, προσοχή αναμονή Υπάρχε Αυτά μεταφράσια. Ένα... ο βλέπω και λένε ότι στηρίζει ΣΥΡΙΖΑ Όλη την πλοική και τα κανάλια. Καλά, στηρίζει. Στα, στα βασικά, στα βασικά. Στα Επειδή βασικά. δεν έχουν δοθεί άδε για να έρθουν. Ε? Δηλαδή, τονίζει τι διαφορέ ζωή με μεγάλο Μαξίμου, αλλά στο βασικό. Στη διαπραγμάτευση εντό ευρώ στηρίζει με τα μπουνιά. Δεν το συζητάμε. Στηρίζει πρέπει... η χώρα, καλά το σύζυγα. Αυτό, αυτό λένε και αυτή. <στηρίζεται> αυτό. Αυτό αλλά δεν είναι η χώρα. Λ. Λ. Δεν, δεν στηρίζεται έτσι η χώρα. Έχει δείξει η ζωή ότι το. Η η. η στήριξη, όχι η άλλη. Ά, δεν γίνεται ζωή να εννοούμε την Να σκεφτούμε την άλλη. Την άλλη Δεν έχουμε άλλη ζωή Όταν ζωή, θα τη Έχει λοιπόν Η Στεφανία Σούρθε. Ναι. Μπράβο. Ωραία. Τιναι, μου το δεν τη δείχνουν το και όλοι. Όσο... Δεν, δεν τη δείχνουν και τα κανάλια. Δεν τη δείχνουν και τα κανάλια. Την δε ταινία. Δε... Λοιπόν, αν είναι δυνατόν, όπω είπε ο Σαμάρα, βγήκε οργισμένο Σαμάρα, oh. γιατί πήγαν πάλι σήμερα άλλοι 10-15 και έβαλαν ένα πανό στον άγνωστο. Oh, yeah. Όχι πάνω, κάτω, στο yeah, σχεδόν πέρα, στο πεζοδρόμιο. Εκεί που έκανα εγώ με την προηγούμενη εβδομάδα. Εκεί που ήσουν εσύ ο Τσολιάνα, είναι κανονικά. Και λέει ο Σαμάρα, βεβηλώνεται ο χώρο στον άγνωστο στρατιώτη. Αν είναι δυνατόν. Υπ Ο Σαμαράς τώρα, γιατί νοσταλγεί τα κάγκελα και τα γνωστά. Ενώ με τα κάγκελα πριν δεν βεβηλωνόταν ο αγώρος στρατιώτη. Δηλαδή, βλέπεις ένα μνημείο που συμπυκνώνεται εκεί, συμπυκνώνονται Οι ροεισμοί των Ελλήνων, οι αγώνε των Ελλήνων και έχει κάγκελα μπροστά. Αυτό και μόνο, χωρί διαρροή. Και το βεβυλώνει το πάνω δε, με τα αιτήματα. Δεν βε, δε βεβυλώνουν τα κάγκελα, δεν είναι προσβολή στην ελευθερία, όλα αυτά που αγωνίστηκαν αυτοί που υποτίθεται ο άγνωστο του εκπροσωπεί. Και, και, και. Για τον Αντώνη Σαμαρά, τα κάγκελα δεν είναι βεβήλωση. Είναι οτιδήποτε άλλο. Πέντε, δέκα που πήγαν, βάλανε ένα πανό και φύγαν αμέσω. Ή κινδυνεύει μετά. και η δημοκρατία από μερικά τρικάκια που πετάξανε που πήγαν Μένε στη Βουλή 10 άτομα και σηκωσαν και ένα πανό. Αυτά πέστα στο Μαξί μου που τα είπαν επίτρεπτα. Η ζωή δεν τα πει. Η ζωή δεν τα αλλά τι θα γίνει τώρα. Η ζωή εμπιστεύεται την ασφάλεια τη Βουλή και Είχαμε... δεν έγινε. Κοίτα, αν είδε και το βίντεο τώρα μεταξύ μα. Εντάξει, μέχρι, δεν πήγαν να κάνουν και για να Όχι, ίσα ίσα. Εκεί, ένα και φύγανε. Βιτάλησε δεν έγινε και τίποτα. Μέχρι και τα καλά του. Μέχρι, μέχρι και τα καλά. Που, που, για ήταν τα αυτή, τα όλοι. που για να τα βάλουν αυτά τα καλά γύρευε που και τα Για να αντιθούμε. Πάμε στη Βουλή, πρέπει Ναι, να ναι, ναι. Προς... Ειδικά μόνο για σήμερα. Κάτι γάγγι. Δρε κόκκι, κάτι Τι είναι να κάνετε και σηκώνουν, παιδιά. Τι δίθηκαν και αυτοί οι χαρτογειακάδε για για να, να περάσουν. Πρέπει να ντυθεί πασόκι για να πα η Νέα Δημοκρατία για να μπει μέσα εκεί. Ναι. ναι. Αλλιώ δεν μπαίνει. Περάσαν όμω. Δεν πειράζει. Ο, ο δήλωσή του είπε και κάτι άλλο. Έκανε τώρα πριν λίγο δήλωση για να δείξει και να εκμεταλλευτεί αυτό το γεγονό ότι και καλά έχει καταληθεί η δημοκρατία στη χώρα. Η χώρη, η ανοιχτή και όλα τα υπόλοιπα. Μίλησε και για δημοκρατία ο Σαμαρά. Για κατάληξη. Ποιο ήταν αυτό το κόμμα του είναι Νέα Δημοκρατία. Επανέφεραν λέει την ανασφάλεια όχι μόνο στην αγορά, λε και υπήρχε μια χαρά ασφάλεια. ασφάλεια, αλλά και στον απλό πολίτη, είπε ο Σαμαράς. Ναι, Δηλαδή ανησυχία, ο απλό πολίτη από αυτού που μπήκαν χθε στη Βουλή, ας πούμε στο Προαβλίο ή από αυτού που πήγαν σήμερα, φοβάται. είσαι στον κήπο. Ο απλό πολίτη φοβάται από αυτού. είσαι yeah. στον κήπο, ποτίζει. Και λε. Και έχει μια ανησυχία. Μην αι, ναι. Όλοι θα δέκα βλαμμένα, να μου κάνουν ναι, εμένα του να σηκώσουν πανόητα. αυτό φοβάται ο πολίτη και όχι από τον Σαμάρα. Όχι. Θα φοβάται από το Σαμαρά και τα μέτρα που ανακοίνονται ή από τα πιθανά τωρινά μέτρα που έρχονται γιατί κάθε μέρα αυτή η τρύπα κάτι δις μεγαλώνουν με γεωμετρική πρόοδο. Ακούγα σήμερα και 19 δις μπορεί να λείπουν. Οπότε όλα αυτά πρέπει με κάποιο τρόπο να... Που υποτίθεται πέντε χρόνια τώρα καλύπτουμε τι τρύπε. Γι' αυτό ξαναδείχνω δάνεια. Εγώ που διαβάζω και αυγή συνέχεια, λεφτά υπάρχουν. Περαστικά. Λεφτά υπάρχουν. Ε, Μια φορά λεφτά... το έγραψε. Πώ έπρεπε να το γράψω, Υπερβολικό. Την προηγούμενη Κυριακή το έγραψε. Ένα φορά. Α, τι, α, δύο, και δύο. ο Γιώργο, και... μια φορά το είπε. Δύο. Ο Γιώργο το είχε πει δύο. Αν το ξαναγράψει η αυγή. Αν το ξαναγράψει Είναι εντάξει. Και στην αυγή έχουν χιούμορ για να γράψουν λεφτά υπάρχουν. Να παίξουν δηλαδή αυτή την κομβική φράση του μνημονιου πάνω πραγματικό. Χιούμορ. Ότι όντω έχουν βρει τα λεφτά που υπάρχουν. Δεν τα έχουν βρει τα λεφτά. Α, δεν τα έχουν βρει τα λεφτά. Και τα λεφτά που υπάρχουν και θα βρεθούν είναι από εκεί που βρίσκονται πάντα τα λεφτά, σε αυτόν τον τόπο. Από αυτού που δεν μπορούν να τα κρύψουν. Κάτι συνταξιούχο, από, συνταξιού, από μικρομισθωτό, από δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να υπάρχει. Αυτοί που έχουν πολλά λεφτά δεν τα έχουν εδώ. Και υπάρχουν νόμοι και κανόνε για να μην τα έχουν εδώ. Οπότε για δεν υπουργός... μπορείτε να τα βρει κιόλα. Για υπουργού, μιλά επιχειρηματικά. Όχι, όχι. Δε, Αυτή και... δεν είναι. Ένα υπουργό και 10 και 20 εκατομμύρια ανάγκη δεν είναι λεφτά αυτά. Δεν λείπουν. 300 δι το χρέο, άντε και έπιασε 10 και 20 εκατομμύρια, σώθηκε. Ψίχουλα yeah. είναι. Όχι ότι να μην τα πιάσει. Να τα πιάσει δεν το λέμε, αλλά ε, τα πολλά λεφτά είναι αλλιώ. Και τα πολλά λεφτά γίνονται και με τρόπου στο κοινοβούλιο που πήγαν χθε τα παιδιά, yeah. μέσα όμω την αίθουσα με νόμιμου τρόπου φοροαπαλλαγών φοροδιαφηγήσεις, να δείτε μας και στο Twitter ροπολογήσεις και τα λοιπά. Αυτά που λέμε για τη βουλή δεν τα λέτε λέει και στην κάτση τη μακρύ που πριν από λίγο έλεγε ότι θα μπορούσε, ε, να, θα πετάξουν. Στον εδώ, έλεγε, θα μπορούσε να πετάξουν. Τέλεια στο κάθενα. Οι λέει και θα μπορούσα να πετάξουν βόμβες μέσα στη βουλή. Οι βόμβε συνήθω μέσα από τη Βουλή πεντιώνται, όπω ξέρω, <laughs> κοινωνία. Όχι απ' έξω, δεν έχει γίνει ποτέ. Ε, και από ε, ό,τι του είδα, δεν είχε κανεί πρόθεση ούτε καν να μπει. Όχι βόμβε να πετάξουν. Εντάξει. Ούτε καν να μπουν δεν προσπάθησαν. Έχουν γίνει και σε άλλα κοινοβούλια πάντω, με την ευκαιρία του γεγονότος Έβλεπα χθε και στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο έχουν μπει και μέσα, μάλιστα, στην αίθουσα. Στο Πορτογαλικό, στην αρχή του μνημονίου, του είχαν τραγουδίσει και ένα τραγούδι δύο φορέ μέσα στην αίθουσα, όχι στα, στη Βουλή έξω. Γενικότερα, μέσα στα πανεπιστήμια μπαίνουν. Ό,τι κάνουμε κι εμεί εδώ τα κάνουν κι αυτοί. Απλά εδώ έχει ένα σαμαρά που φοβάται τρέμει όλα αυτά μια ε, δεξιά αντίληψη που υπάρχει σε πολιτικού δημοσιογράφου για να εξυπηρετήσουν άλλου στόχου, βέβαια. Δεν του μοιάζουν οι δέκα που πήγανε χθε. Γενικό αμείσει κόνει κεφάλι να μην σκέφτεται διαφορετικά να μην, να μην, να μην. Και, και, και ένα δημοκρατία άλλοι... φορτσάκι να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κατά τον καταλήξη. φορτσάκι λύπη γενικώ. Πρέπει να έχει εκπομπή εβδομαδιαία φωτρισά, γιατί έχει όλα όλα τα κελώντεόν. Οπουδήποτε. Και κοινά, θα τον βλέπαμε. Ναι, έχει όλο το, και το φυσικό και όλα τα υπόλοιπα και τι απόψει τη πολύ ωραία και για παιδαγωγικού. μια παιδαγωγική εκπομπή. Θα μπορούσε να παίζει τα στρουφάκια το δρακουμέλι. Δεν ξέρω, υπάρχουν ακόμη τα στρομφάκια. Υπάρχει δρακουμέλι. Ωραία. <laughs> να, να, το, <laughs> να το δούμε. Επανασύσταση. Η συντρόφισα Ντόρα έχει μήνυμα προ του καταληψίε. Απευθύνομαι στου απεργού πείνα και του λέω ότι η κυβέρνηση αυτή έχει υπόψη τη να προχωρήσει σε αυτά τα μέτρα. Απευθυνόμενο σε αυτού. Και α, αυτοί οι οποίοι κάνουν απεργία πείνα, κύριε Σκουρλέτη, σα αρέσει ή δεν σα αρέσει, ναι. είναι ο συγκεκριμένο Κουφοντίνα. Ο συγκεκριμένο Κουφοντίνα. Όχι, ένα αυθαίρετο. Όχι, ο συγκεκριμένο. Ο, ο, ο γνωστό. Απαγορεύεται κάποιο, ό,τι και αν έχει κάνει και είναι καταδικασμένο, να κάνει απεργία πείνα ή να διεκδικήσει καλύτερου όρου κράτηση ή να τα σκεφτόταν αυτά πριν. Τι είναι αυτό. <laughs> δεν ξέρω. Πίσω... πριν. Ο δημόσιο λόγο γίνεται με πέντε σχήματα. Πέντε σχήματα και πάνω σε αυτά κινούμαστε και όποιο τολμήσει να σκεφτεί κάτι διαφορετικό αμέσω εγκαλείται, τον κατηγορούν τοποθετείται σε ένα άλλο επίπεδο ή δεν ξέρω εγώ σε ποια μπάντα η... Απέδρασε η Δίκη Σταμάτη είναι ναι. ήδη τη ημέρα, από το πρωί παίζει αυτό Με πολλοί απορίες παράξενους τρόπους και λουκέτα που δεν σπάσανε, μαθαίνω, παρατηρώ, συλλαμβάνονται και η σοφρονιστική, τι έγινε, από πού έφυγε. Παράξενο, μεγάλο θέμα. Έχουμε γράψει και αναρχικές συνθήματα στου τοίχους. Όχι. Oh, το, το γνωστό, το για τη λευτεριά είναι δυνατότερο όταν έχεις λεφτά. Α, oh. έχει... Η έχει αναρχική που γράψει. Ποιο τοίχο. Η αναρχική... Ποιο τοίχο αναρχική... βεβήλωσαν. όχι. Ποιο λέγαν προχθές, ποιο μια εκκλησία, που είχανε. Στην Καπνικαρέα. Και οπότε έχουμε πολλά θέματα σαν χώρα, σαν τόπος και σαν λαός. Οι τοπικοί αναρχικών της του τώρα. Α, αυτή. Έχετε και εκεί έδρα, οργάνωση. Κυρίως. Παντού έχετε. Αφού καλέσου το κτίριο, στο μα του Άκη πλέον, εκεί που είχε την ελληνική έχει μια μαυροκόκκινη. Μαυροκόκκινη στο κτίριο του Άκη Ναι και Βεβήλωσαν και το σπίτι του Άκη. Κομμαντάτησα Βίκη Σε περιμένουμε. Βεβήλωσαν και το σπίτι του Άκη. Ήταν Βεβήλω. Αυτό είναι δημόσιο κτίριο, το έχουμε ξαναπεί έτσι. Ανοίξει σε όλους μας. Η ζωή έδωσε και συνέντευξη στις βρά Πόπο oh, mm. δεν την άφηνα να μιλήσει. Άστι τη ζωή, ρε παιδί μου. Και κάποια στιγμή το είπε η Στάι. Εμεί οι δύο, οι δύο, όπω το είμαστε δύο προσωπικότητε, καταλάβαμε τι είσαστε και οι δύο. Δυο τεράστια εγώ που πρέπει να κυριαρχήσει. Ναι, άσε ένα. το ένα να ακούσουμε. Ήταν και η μέρα τη χθε με το δήλωση αυτή για τη Βουλή και όλα τα υπόλοιπα. Κάθε μέρα είναι η μέρα Κάθε έτσι. μέρα, εννοείται. Κάθε Σελευτές μέρα. μέρα, μέρα. Αλλά χθε τη έκατσε και το ντου που έγινε στη Βουλή, η διαμαρτυρία. Άστι να μιλήσει. Μίλαγε από πάνω τη, δεν την άφηνε. Τέλο πάντων είχαμε θέματα, ε, αλλά λίγο πριν, πριν πάει στην Στάιμ, είχε γίνει μια ε, επιτροπή, η περίφημη επιτροπή για τις γερμανικές αποζημιώσεις, συνεδρία, αλλά βέβαια επειδή το θέμα ήταν τι έγινε στη Βουλή, είχε μια αψιμαχία, ή ταψιμαχία Τα που ψιμαχία. λέει ο Μπαλούρδος, ε, με τον ε, Κυριαζίδη, πρώην των αστυνομικών και τώρα βουλευτή της Νέας ξέρω, Δημοκρατίας. Ξέρω. Ε, θεωρώ ότι θέλετε θέλετε αν συνεχίσετε να το κάνετε αυτό θα θεωρήσω ότι θέλετε σκοπίμως να δημιουργήσετε ζήτημα, ανασφάλεια ποιορείτε. στο κοινοβούλιο είναι δική άποψη, ε, το να ενημερωθεί η Επιτροπή για αυτό για το οποίο ρωτήσατε θέσατε τρία ερωτήματα Περιμένω. θέλετε τις Περιμένω. απαντήσεις Περιμένω. αν με ξαναδιακόψετε όμως θα λάβω μέτρα σας το λέω Δεν είμαστε σε μια ιερά εξέταση. Οφείλετε να μα ακούτε και να μα προστατεύετε όλου, Κύριε Κυριαζίδη, κάνατε τρει ερωτήσει. Θέλετε απαντήσει. Κλείστε το μικρόφωνο σα. Σε πρώτη φάση, γιατί σε δεύτερη θα σου κλείσω το στόμα. Βίτσατε, δεν όχι με φιλιά. Όχι, όχι, δεν, δεν, δεν, δεν, δεν μα έδειξαν. Δεν ξέρω τι έγινε μετά. Oh. Δεν απέχει πολύ. Ξέρει τι τη απόδραση τη Βίκη στα μάτι τη καταδεικνύει. Τι καταδεικνύει. Καταδεικνύει ότι το ίδρυμα δεν είναι το τρομοκαίτιο. Είναι α. όλο το υπόλοιπο της χώρας, από η πύλη κεντρική είναι στον Εύρο, μια άλλη πύλη είναι πάνω με τα Σκόπια, κάτι αεροδρόμια, λιμάνια είναι επίσης πύλε. Γενικότερα αυτό που παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια και τους τελευταίους μήνες είναι Μέσα μια ψυχασθένεια. Μέσα από oh, Και εμείς είμαστε στο Ίδρυμάτσι όλοι. Εμείς, και είναι α, μια ψυχασθένεια γενικότερη. Και εγώ εγώ εγώ και... Πολλά, εγώ. Το περιοδικό που θα κυκλοφορήσει, το έχει μάθει το καινούριο που βγαίνει. Όχι, το εγώ. εγώ. Το εγώ μου και εγώ. Το εγώ μου και εγώ θα κυκλοφορήσει από την Ελληνοφρένια, βέβαια. Εννοείται. <laughs> Όταν ανοίξουμε τηλεοπτικά μετά το Πάσχα, γιατί τώρα δεν έχουμε αυτή τη βδομάδα. Και την άλλη. Και την άλλη, ναι, αυτό εννοώ. Την άλλη που έρχεται, Μεγάλη Βδομάδα και την παράλληλη που... του εννοώ. Πάσχα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια, όπω κάθε Πέμπτη που την κάνουμε μαζί. Κουφεντίνα, λε, σταμάτσε την απεργία. Α, με αυτό. Ό, ε, ναι. Ναι. Και Άρα. έχουμε Και μια διόρθωση να σου πω τώρα. Ναι, ναι, ένας ναι, ναι. Μ' έκρι, συνάδελφο. Γιατί διερθώνεσαι εκεί εσύ, καλύτερο άνθρωπο με τι διόρθωσει. Ανάλογα τη διόρθωση. Ή θα τον, το άχριστο. θα τον βγάλω άχρηστο. Θα τον βγάλω άχρηστο. Είναι άχρηστο. Ναι. Ε, έχουμε όνομα. σου πω. Ο Κφόπουλος Ο Γιώργο το είπε τρει φορέ. Το λεφτάει Κόπουλο. Ναι. Είδε με το που είπε Άχρηστο Μουρθεστούν ο Κφόπουλος Και η αρχή το έγραψε Παρασκευή, όχι Κυριακή. Ωραία. Ο Κφόπουλος τα ξέρει αυτά γιατί έχει βγάλει το βιβλίο. Μαζί με τον Λεωνίδα Σεκλαμπάν και τον Δημήτρη Μαρούλη, συναδέλφου που του είχαμε και είναι πάρα πολύ καλή. καλοί. Πώς, πώς, μαζί τα είπαν. Αυτό δεν είναι ο τίτλο. Βασίλειο, αυτό δεν είναι. Μαζί τα είπανε. Και έχει μαζέψει του κόσμου τι ατάκε του τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια. Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Ε, κυκλοφορεί στα εβιλιοπολία για όλου εσά που θέλετε έτσι να έχετε ένα ωραίο αρχείο και να διαβάζετε για να ξέρετε πώ σα δούλευαν όλοι αυτοί και το εγκρίνατε. Γιατί δεν είναι μόνο ότι δουλεύει ένα πολιτικό στο λαό, είναι και η έγκριση του λαού από κάτω. Να θυμίσω τα 43 άρια στον Γιώργο. Αχ, ωραίε εποχέ. Ωραίε εποχέ δεν το συζητώ Δηλαδή οι ηγέτες, Α, αυτό, αυτό. Λαϊκή κυριαρχία. Κυρίω αυτό, κυρίως αυτό το Και αυτό. ανεξαρτησία. Ό,τι και να βάλει από εδώ και κάτω. Ναι, ναι, ναι, κολλάει. Σοσιαλισμό. Όλα. Σοσιαλισμός. Αυτά. Εφαρμοσμένος όμω στην πράξη. Σοσιαλισμός. Οπότε οι τρει συνάδελφοι έχουν βγάλει αυτό γι' αυτό ο Κυφόπλος, Έτσι, με το, να να το Δεν θυμάμαι. Γιατί δεν έχουν σημασία. έχει Καλά, να και πει μαζί τα είπαν έχουν βγάλει τρει Μπορεί Βιβλιά. να το έχουν κιόλα, δεν ξέρω. Θα το έχουνε. Αλλά δεν έχει στόμα... καταφέρει να βγάλει μισό βιβλίο. Εγώ δεν έχω βγάλει βιβλίο. Ποιο έχετε. Έχω, έχω βγάλει. βγάλει βιβλίο από το 2008-09. Ποιο. Τι ήτανε. Ένα αλμπανάκι αυτό με το... που είχαμε βγάλει με το Σντι μαζί. Α, ναι, ναι. Βγάλει, <laughs> δεν το θυμάμαι. Έχουμε και εμεί βγάλει βιβλίο. έχουμε λοιπόν. και εμεί, κύριε. Και εμεί στη διανοησία. Να σα δεν θυμάμαι. Αλλά είχαμε κάνει. Το κάνει στο Σκάι. Δεν το θυμάμαι Και τι είχε πουληθεί. Είχε πουλήσει. Α, ναι. Ξεπουλήσαμε. Είχε πάει πάρα πολύ καλά. Best μια χρονιά καλύτερα από την καθακρίστη Δεν θυμάμαι. Θα το. Μάλλον κάτι σιγά σιγά, σιγά αρχίζω να θυμάμαι. Ένα, ένα μπορντό που ήτανε... κάνει τόσα πολλέ Ένα μπορντό στις... που είχε ένα μικρόφωνο απ' έξω. Αυτά θυμάμαι. λεγόταν αυτό. Πρέπει να στο σπίτι. το Λοιπόν, πάρτε του που το θυμόμαστε και όλα τα άλλα. Ο Μάριο ρυθμίζει τον ήχο. 54. Σαν σήμερα, σαν σήμερα 2 Απριλίου του 1948 γεννήθηκε ο Δημήτρης Μητροπάνος Οπότε στην εκπομπή επειδή εμάς μας ακούτε κάθε μέρα και λέμε αυτά που λέμε και ξέρετε περίπου Είναι καλό να θυμηθούμε κάτι πιο υγιές Βάλε μου κρασί να πιώ Πρέπει απόψε να ξεγράψω Ό,τι στον κόσμο αγαπώ Την καρδιά του χωριού το βασανό. Βάλε μου να πιο απτό, πιο τότο δυνατό. Κυρίση λυσμονιά, το βαλσάνο. Άθου να ρίξω όπου που και μου ψυχή να αντέξω, τα τη ζωή. Φτιάχνω πια από την καρδιά του χωρισμού το μπασάνο. Βάλε μου να πιο από το πιο το δυνατό τη λυσμονιά το βάλσαμο Αυτή τη είναι παντελώ ανίκανοι να κάνουν δουλειά. Και δεν πάνε να βρίσκουν τη Μέτω το Αμαράτου, τον Βεντζέλο, τη το Νέα Δημοκρατία και να μου λέει δημοσκοπήσει πέντε χρόνια μετά, σαν να σημαίνει και εξήντα και οφτωβήτα. Οι δημοσκοπήσει δεν πραγματικότητα. Οι άνθρωποι δεν κάνουν γιατί δουλειά. Δεν μπορούν να κυβερνήσουν. Τελεία και παύλα. Όποιο δεν το καταλαβαίνει είναι τυφλό. Να κάνουν. Λοιπόν. <Rip> με τίποτα δεν μπορούν να κυβερνήσουν όμω. Η Ευτυχώ υπάρχει και η Λονίδα. Ευτυχώ νόμιζα δεν μπορούν να κυβερνήσουν. Α, γιατί ο ευτυχώ που υπάρχει ο Άδωνη. Δυστυχώ το λε για τον Άδωνη. Όχι, όχι, ευτυχώ που υπάρχει. Κοίτα, Πάει, υπάρχει. από, από του 100 που διοικούν αυτό τον τόπο, οι 95 ευτυχώ που υπάρχουν. Για εμά όμω, επειδή κάνουμε αυτή τη δουλειά. Γενικώ, για, για το λαό. Έτσι κι αλλιώ δεν, δεν αποφασίζουν. Έχουν ωφελήσει και το λαό και το Δεν αποφασίζουν αυτοί για τη χώρα. Αλλού λαμβάνονται οι αποφάσει. Για γιατί του έχουμε τότε. Για διασκέδαση. Α. Όχι, θέλω να πάμε. Είναι η να έχω τα παίξου Παλιά λέμε. πλήρωνε την επιθεώρηση να πάνε να τη δει στο Δελφινάριο ή δεν ξέρω πού αλλού σε κάποια νυχτερινά κέντρα. Τώρα παρέχεται αφιδό τσάμπα κάθε βράδυ από την τηλεόραση. Δεν έχετε ανάπτυξη έτσι όμω γιατί κλείνουν τα κέντρα. Δεν πειράζει. Εδώ αξίζει. Ξίζει. Γι' αυτό θα βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ φόρο στα κανάλια και θα ξαναπουλήσει αν το κάνει δεν ξέρω πώ τι άδειε. Γι' αυτό το λόγο διότι. Πλέον κλέβει και τη δουλειά από τι κυβερνήσει. Ποτέ ή ποτέ δεν το κάνει αυτό. Κάπου εδώ, λέει, ναι, θα, ήταν, το... Ε, θα γίνει και βιάζεσαι. Όχι, με, να ξέρω. Βιάζομε. Και άλλοι βιάζουν. για όταν ήταν το 751 πήγε λίγο πιο πίσω. Πολύ πίσω. πίσω, πολύ, πίσω, πίσω, πίσω. Πολύ, πολύ, πολύ πίσω. Θα γίνει κάποια στιγμή. Θα γίνει Όχι, θέλω να ξέρω τι θα γίνει όμω. Θα γίνει, θα γίνει. Τάξει τριμόξη τα κανάλια. Αυτό γιατί βιάζεσαι, θέλω να ξέρω. Για την ΕΡΤ. Ε, δεν αντέχω τον Έριτ. Δεν ε, μου κολλάει η ώρα. Και δεν είναι η ώρα. Θα ξαναλλάξουν οι ταμπέλε τα πάνω, ξανά να πάλι. Εντάξει, θε Όχι, γι' αυτό αξίζει. Ναι. Το Έριτ ήταν ωραίο. Ότι έχει μέσα το ρο, το λένε και για τα σκυλιά. Ναι. Σε ονόματα με σκυλιά να βάζετε το ρο μέσα. Άρα ταιριάζει και στα πρόβατα. Δεν ξέρω. Ο συσχετισμό ήταν λίγο τρελό. Λοιπόν, έτσι πως το κάνετε τι πέμπτες μεσημεριανού κουσκούς δεν μπορούμε να αφήσουμε παραγγελίε. Να στα διάλα φιλικά. Δεν μπορούμε, γιατί. Ναι, έχουμε... δεν υπάρχουν άλλε μέρε. Έχουμε άλλε δουλειέ. Έχουμε άλλε δουλειέ. Δεν μπορούν άλλε μέρε να δώσουν παραγγελίε. Το... το είδα. Πώ φάνηκε. Ε, ενδιαφέρον. <laughs> το... Το... το σατυρικό των Γερμανών. Στο το είδα, Μανική, το, το είδα, και μην. ενδιαφέρον. Τέργιαζε. Ωραίο πάνω. δεν ήταν. Πολύ ωραίο ήταν. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Το σατυρικό σκετσάκι με τι αποζημιώσει και με την Τρόικα και το ταβερνιάρι προσπαθούσαν να το θέσουν. Παγωτικό ελαφρό σου, όχι τόσο. Τι σατυρικό Παγωτικό. Μια χαρά ήταν. Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Όπω πρέπει να είναι. Αυτό επειδή μα αφορά τόσο το γέλιο όσο ένα. Ναι. Ναι, Παγωτικό μηδί, Η αγωγή τη ψυχή, η ανάταση η ψυχική προέρχεται από πάρα πολλού παράγοντε, όχι μόνο από το γέλιο. το γέλιο είναι το μίνιμουμ. Αν συνδυάσει και άλλα πράγματα, είναι μεγαλύτερη η ψυχική ανάταση και. Ναι, ναι, ναι. Επίση, θέλω να σημειώσω, επειδή γίνεται μια ευρύτερη κουβέντα. Να καταθέσουμε κι εμεί από εδώ μια... Την βέβαια. άποψή μα έτσι κι αλλιώ. Μια... Αυτό που καταθέτουμε όλοι μια άποψη και πετιέται ταυτόχρονα η άποψη είναι ε, πολύ ωραία. Είναι όλοι... Αυτό οι που είδαμε ξέρεις. από του Γερμανού ήταν στρατευμένη τέχνη. Δεν ντρέπονται. Ναι. Έσως. Αυτό ήταν στρατευμένη τέχνη. Επειδή κατηγορείται στρατευμένη τέχνη γενικότερα, δηλαδή διάλεξαν πλευρά, υιοθέτησαν όλα τα επιχειρήματα. Τα δικά μα τη Ελλάδα, όμω όλα και σε λεπτομέρεια. Καλά κάναν για μα, δεν το συζητώ. Και ήταν πολύ ωραίο και καταλαβαίνουμε σε ποιο κοινό απευθύνθηκε και ίσω αυτό να έχει μεγαλύτερη δίσδυση από πολλέ άλλε δηλώσει πολιτικών ή δεν ξέρω τι άλλο. Όμω αυτό ήταν στρατευμένη τέχνη. Πήρε την πλευρά κάποιου. Αυτό που θεώρησε ότι πρέπει να πάρει την πλευρά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση του αδικημένου και του αδύνατου. Όπω μα αρέσει εμά. Θα λέγαμε το ίδιο να έπαιρνε την αντίθετη πλευρά. Επίση ήταν στρατευμένη Άντε. τέχνη, αλλά θα υπεράσπιζε το άδικο όλα είναι στρατευμένη τέχνη και αυτός που λέει κάνω τέχνη για την τέχνη και δεν στρατεύομαι είναι στρατευμένος. Απλά δεν το καταλαβαίνει. Γι' αυτό λέω, επειδή υπάρχει μια γενικότερη και διαρκή συζήτηση για αυτά τα θέματα, για τη σάτυρα, τι όρια έχει και αν πρέπει να είναι έτσι βαθιά πολιτική και να υιοθετεί τη μία πλευρά. Όλοι υιοθετούν πλευρέ. Δεν πρέπει να είναι αντικειμενική Η Γερμανία, σάτυρα. Κάτι, δεν υπάρχει αντικειμενική Α. σάτυρα. Δεν υπάρχει αντικειμενική δημοσιογραφία. Όποιο το δηλώνει, κοροϊδεύει τον εαυτό του και του υπόλοιπου. Δεν μπορεί να είναι έτσι. Δεν θε, πρέπει να Θα είναι Μόνο ένα ρομπότ. Δεν υπάρχουν ίσε αποστάσει. Δεν υπάρχουν έτσι και αλλιώ σε σωστό. όλα τα θέματα. Είναι πολύ σωστό ευτυχώ που δεν ισχύει αυτό Όποιος δεν το λέει κοροϊδεύει τα, τα μούτρα των ε, τηλεθεατών Ακροατών και όλων των υπολείπων Δεν είναι κανείς αντικειμενικός Δεν μπορεί να είναι από τη φύση του πλανήτη Του θεού Του, της, του κόσμου του ανθρώπου Δεν μπορεί να είναι κανείς Όλοι έχουν παίρνουν μια συγκεκριμένη οπτική Ακόμη και όταν λες να μην κομματικοποιούμε κάτι Υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις Που υποστηρίζουν αυτή ακριβώς την φτάσσε με αυτές τις πολιτικές απόψεις. Είναι μια γελιότητα που συνεχίζεται χρόνια τώρα για να ξεπλύνουν βρωμιές που κάνουν πάρα πολλοί συνάδελφοι. Χρόνια τώρα όμως. Λοιπόν, πέρσι τέτοιε μέρες... Τέτοια μέρα σαν χθε. Τέτοια μέρα σαν χθε. Είχαμε κάνει κάτι που επίσης δεν το θυμόμασταν. <laughs> Αλευτυχώς το θυμίζει να σαν Πέρσι πρωταπληλιά είχαμε κάνει πλάκα ότι απέδρασε ο Άκης. Ένα πλύθο. χρόνο μετά απέδρασε η Βίκυ. Ναι, αλλά Σ... δύο του μήνα. Ξημερώματα δύο. Ξημερώματα δύο, ναι, ναι. Γιατί χτε. Δεν πάστε μπροστά, Όταν α... έσκασε αυτό στη βουλή που το είπαμε εμεί εδώ, νομίζαν όλοι την είναι πρωταπληλιάτικο. Δεν το πιστεύανε, το βουλήπανε εγώ στα μάτια. Μα μόνο πρωταπληλιά μπορεί να είναι αυτό. Εντάξει. Με δερμάτινα. Είδα. Με δερμάτινα. Και δύο του μήνα. Πού πήγαν τα μπέχονα, τα τα γάρια. Άντε πάλι στον τρέσκο του. <laughs> Πάντα στην εξωτερική εμφάνιση κολλάκι. Μα έχει σημασία. Έχει σημασία στου δρόμου. Και νομίζω ότι κατέβει και η Νέα Δημοκρατία. Να να ναι, νομίζω. Να δεν είναι μακριά η μέρα που θα κατέβει και ο η νέα ο Δημοκρατία. Όχι, Ο, ο Σαμαρά. Κατσαρόλε. <laughs> βλέπω να έρχονται οι κατσαρόλε οι άδειε και να χτυπιούνται κάτω στο συνταλτικό. Αν ο Σαμαρά από πίσω και ο Άδων μπροστά ο Λουκάνικο. Θα, θα δούμε πώς θα τι ρόλο θα παίξει ο Καβανή. η Μέρκελλα από πίσω και ο Σαμαρά μπροστά ο Λουκάνικο. Θα δούμε, θα δούμε. Mm. Ένα Λουκάνικο πάντω λείπει από όλα αυτά. Οπότε και βλέπω πολλού πρόθυμου να τον. Αντικαταστήσουν. Μόνο ένα μπόρεσε να εισβάλλει στο κτίριο τη Βουλή. Ποιο? Ο Ιω Μπαλτάκου. Ο Ιω ναι. Ο Ιω Μπαλτάκου είχε πάει. Τώρα και είχε πλακώσει του άλλου εκεί. Που δεν κινδύνευσε, βέβαια, η δημοκρατία και πέρα. Δεν κινδύνευσε κανεί όπω ξέρει. Ήταν μια ξεκάθαρη στάση. και. Επίσαμαρά ήταν, νομίζω. Επίσαμαρά. Ήταν μια ξεκάθαρη αντρική στάση και Επισαμαρά. είχε αναγνωριστεί ότι ο Ιω πήγε για τον πατέρα και όλα αυτά τα πολύ ωραία που λέγανε τότε. Βάλε λίγο και το σκουρλέτι, επειδή δεν το βάλαμε χθες που ήταν πρώτα Απριλιά, αλλά σήμερα που είναι δύο μήνες νομίζω η γιορτή κρατάει 40 μέρες. Στο ίδιο τραπέζι με την Τρόικα εσείς, κύριε Σκουρλέτι, θα κάτσετε. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Θα κάτσουμε να κάνουμε τι. τι να συζητήσουμε. Πώ θα γίνει, δηλαδή. Ο κ. Χαρδούβελη για το είπε, παραναμώ, Εγώ Επικαλούμε τον κύριο Χαρδούβελη, ο οποίο είπε ότι δεν συζητάμε πολιτικά με αυτού του ανθρώπου. Οι άνθρωποι έρχονται με το τευτέρι του και λένε: Έλα εδώ, τι έκανε. Για διόρθωση, έδωσε παρακαλώ και γρήγορα. Όλα τα υπόλοιπα που ακούμε εδώ πέρα είναι παραστάσει οι οποίε ανεβαίνουν, κατεβαίνουν. Αυτό θα πάτε διαπραγματευτείτε και με ποιον. Δεν υπάρχει περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ να μην ξεκινήσει από την κατάργηση του μνημονίου. Η οποία ξεκινήσει σιγά-σιγά όλο ε. αυτό που ζούμε είναι κατάργηση του μνημονίου. Ε, και έρχεται ένα συμβόλαιο να. Καλά, δεν είχε μείνει και τόσο. Είχε σκίσει και ο Σαμαρά αρκετό. Ναι, κάθε μέρα, μέρα, μέρα λεπτό, λεπτό, ναι. λεπτό, λεπτό, ώρα, ώρα. Δεν είχε μείνει και πολύ να σκίσει ο ναι, ναι, ναι. Μα γι' αυτό και δεν το σκίσανε, δεν βρήκανε. Α, και βλακία τώρα, να σου πω την αλήθεια. Τι το σκίσει τώρα, Τσάμπα, χαλάμε χαρτί και αυτά. Γράψα από πίσω το καινούριο. Μη χαλάμε και χαρτί στι πίσω σελίδε. Ξανασφράγισε το παλιό. Και το παλιό. Για λόγου οικονομία ισχύει το παλιό, βάζουν οι λέξει. Τρόικα, θεσμοί. Ε, όλα αυτά. Ναι. Βάλε δέκα λέξεις που θέλουν να αλλάξουν Δημιουργία, το καλοκαίρι. Ζάφια. Ναι, ρε παιδί μου, βάλε δέκα λέξεις, διάλεξε και ο εργαζόμενο δεν θα λέγεται έτσι. Ο μισθωτό δεν θα λέγεται έτσι. Και ισχύει το υπόλοιπο. Έχουμε και μια εξεταστική επιτροπή στη Βουλή. Μια παρένθεση. Ε... Σαν σήμερα, λέει, είχε κάσει τον Μπαλτάκο Γκέιτ. Πού τα θυμούνται όλα. Δεν ξέρω, ρε Δεν κάνουν άλλη δουλειά. Μήπω να κάνουμε εμεί καμιά άλλη δουλειά πριν να θυμόμαστε. Ναι, εγώ το σκέφτομαι σοβαρά. <laughs> Μήπω να, να το ελέγξουμε αυτό, να το δούμε. Ε, υπάρχει εξεταστική επιτροπή στη Βουλή για τα πώ φτάσαμε στο μνημόνιο. Είναι πολύ αστείο αυτό. Όλο, όλο είναι αστείο. Που θα γίνει και εξεταστική επιτροπή, γιατί ξέρουμε όλοι οι εξεταστικέ επιτροπέ στην Ελλάδα πώ έχουν δράσει μέχρι τώρα και γιατί γίνονται. Και θα διερευνήσει, λέει, γιατί φτάσαμε και πώ φτάσαμε όσοι εδώ. Θα εξετάσει και τον Ομπάμα. Τον Ομπάμα που στηρίζει Νουή. Όχι, τον Ομπάμα. Ε, γιατί ξεκίνησε ή το διοικητή τη Lehman Brothers θα εξετάσει Α, και Από γενικό εκεί. Ναι, γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα. Θέλω να πω δηλαδή ότι θα εξετάσει μόνο τον Γιώργο Παπανδρέου, ε, το, τον, προ, τον τότε πρωθυπουργό τη Ιρλανδία που είχανε θέματα και μπήκανε σε μνημόνια, θα τον εξετάσει. Θα φέρει τον πρωθυπουργό τη Πορτογαλίας τον τότε και του διοικητέ των τραπεζών. Και πιο πίσω. Η Λετωνία είχε μπει στον δούνο του από τότε. <laughs> τη Τη Lehman Brothers, γιατί έτσι ξεκίνησαν όλα, τον Αύγουστο, Σεπτέμβριο, του 8. Κάπω έτσι ξεκίνησαν. Φαντάζομαι ναι. Α, θα του φέρει Φαντάζομαι όλους αυτού και, και θα φτάσουν μέχρι τώρα που. Ναι. Αλλά Γιατί είναι... θα γίνει εξέταση για το πώ έφτασε η Ελλάδα στο μνημόνιο, ενώ ταυτόχρονα μπήκαν άλλε 15 χώρε και περνάνε άλλε 35 χώρε κρίση. Είναι μια ανοησία. Κοίταξε να δει. Το λε και συνέπεια. Ή το λες απάτη της κυβέρνησης για να απασχολεί το κόσμος και την ώρα που υπογράφει νέο συμβόλαιο μνημόνιο, μνημονιάρα α, για εκεί πηγαίνουμε με όρους βαρβάτους, όχι χαλαρούς και βαρουφακίστικους. Παράταση είναι αυτή. Ναι, ναι ναι Τα, παράταση λίγη. Πάμε τώρα στο κανονικό. Τον θα, Ιούνιο. Το αφού είπε δεν θα είναι συμβόλαιο. Δεν θα είναι μνημονιό. Τα παι, παιδί μου τσίπρας, δεν πιστεύεις κανένα πια. Τι είπε προχθές στη Βουλή Όχι δεν πιστε, πιστεύω Τον Τζίπρα δεν πιστεύω <laughs> Δεν σημερών δεν πιστεύεις τον τσίπρα δεν πιστεύεις κανένα ο, ο, ο Τζίπρας είναι τα πάντα Επίσης άμα είναι συνεπείς ο Τζίπρας Πρέπει όντω να πάει και στη Lehman Brothers και παντού Γιατί έχει πει εμείς θα σώσουμε και την Ευρώπη Ναι η Lehman Brothers ήταν Αμερική όμως Α, τα ευρωατλαντικά, τα λοιπόν, ευρωατλαντικά που, έλεγε... που λέει ο Κουτσούμπα. <laughs> ο <laughs> ευρωατλαντισμό. που έλεγε. δεν έχει τη λέξη. Τι λένε, όχι. 20 χρόνια και. Ναι, ε, τι λέγεται. Δεν μπορεί. Τα δεν έχουν είναι... αλλάξει η Του κουκουέ αυτά που να ενώνει δύο λέξει. 20 χρόνια τα ίδια. Ήδη... 20 χρόνια. 20 40, χρόνια 50. δεν υπάρχει. Ε, 100 χρόνια δεν υπάρχει ίδια Υπάρχει διαδικία, γιατί δεν για αυτά Να αλλάξουμε τη λέξη αδικία, πώς έτσι την κάνουμε Η αδικία δεν ξέρω, ο Τσίπρας Α, είναι δεξε, καλός δεξε, Α, το Τσίπρα, μπάλα όχι στην Εξέδρα Μπάλα στο βουνό, αλα <laughs> ντάλα Ε βέβαια, γιατί ο τσίπρα είναι το βουνό <laughs> Και αφήστε μου συσύντροφοι Τώρα αλα ντάλα <laughs> Κανονικά για τα πανηγύρια Όχι θα τι μας πάνε λέγαμε. οι κουτσουμπέ, τι, δεν ξέρω τι λέγαμε oh, ότι είναι ευρωατλαντισμό. Στην Lehman Brothers δεν λέγαμε. Ναι, ρε παιδί μου, είναι στην Αμερική. Α. Θέλω να πω είναι μια παγκόσμια κρίση. Και αν κάνει. Ναι, γίνανε καφρίλε εδώ στην Ελλάδα. Ευρωπαϊκή οψόρινη η Lehman Brothers. <laughs> <laughs> που έχει την έδρα στο Αμερική. Το, κρα... το κρανίδι, πώ λέγεται. Το, το, το, κραν... πορτοχέλη, το, το πορτοχέλη Ενώ είναι μια παγκόσμια κρίση. Και το ελληνικό σύστημα διαχειρίστηκε μεταπολιτευτικά έτσι όπω διαχειρίστηκε με την έγκριση πάντα του ελληνικού λαού. Εκβιαζόμενο ή εθελοντικά προσκολιόμενο. Ε, ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, ενώ υπάρχουν ευθύνε, το να ψάξει μια επιτροπή για το πώ φτάσαμε στο μνημόνιο είναι κομμωδία από μόνο του. Από δέκα πλευρέ να το δει. Θα περνά ωραία γιατί όποτε θέλει να κάνει ο Τσίπρα κάτι, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, αυτή η κυβέρνηση, θα βγαίνει μια αποκάλυψη από την επιτροπή που θα λέει ότι ο Τάδε κάτι είχε διορίσει τότε, είχε βάλει κάτι τέτοια. Το μνημόνιο θα οφείλεται Η ζωή, <laughs> λογικά η ζωή. Και εκεί η ζωή. Θα είναι με, με τι εξεταστικέ και ίδιο αποτελέσματο. Όχι, αν είναι η ζωή θα είναι παραπάνω. Παραπάνω. Κοιτά, η ζωή θα τελειώνει Βαρίτας, από τη μια πάει στην άλλη, πάει στην παράλληλη. Που τα στη είναι. βουλή. Αντιπροέδρου, γιατί βγάλαμε, μπορεί να μου πει. Τα αυτά λεφτά αυτά. Να που, και για λεφτά. να κάθετε δίπλα μητρόπουλο να κάνει τη γλάστρα. Έχει αυτό. Με τη ζωή, η Δεν είχε υπαλλήλου να κάνουν αυτή δουλειά. Τι θε. Σαν σήμερα γεννήθηκε, όχι, έχουμε τραγούδι. Θα το βάλουμε. Ναι, το είδα, να μην το βάλουμε. Έλα θα το βάλουμε λίγο, θα το βάλουμε, είναι μεγάλο αλλά περιγράφει μια ωραία ιστορία. Είναι πάλι Δημήτρης Μητροπάνος. Είχα πάρει κάτι να τσιμπήσουμε στο σπίτι Είδα στα φανάρια ένα δεκάχρονο αλήτη Είχε κάτι μάτια μαύρα μαύρα μαύρο νέος Κάπως έτσι θα ήταν το θείο βρέχος Πόσα τα δυο ευρώ ενός δες μου τα ρέστα σου πολλά μεγάλε μου πέκια όσα σου από τραγούδια της αγάπης Έφτισε ο πολιτισμός και πηγήκανε οι γιάπης Έγινε τα τζάμια το μελάκρινο αγοράκι Το ευρώ η αγάπη σου κι εγώ το ζητιανάκι Στα καλά καθούμενα τουρκώνω τα ηχεία Λαντάξαν τα σπλάχνα μου με αυτήν την αδικία Σ' κάτι νεύρα απ' την τρίτη που μου είπες Μοιάζουν οι αγάπες μες τα χρόνια σαν τις λίπες Χαπαριάζουν τη χαρά μετά τα φιμερνά τους Κυριάκη κι από βράδο με τα καλά του. Masz siłę jak Πάλι. Να, Πρέπει να, να μπει σκηνικά. στην εξεταστική και αυτό. Μήνυμα εδώ ακόμα. Εξετάσει μια... η ζωή των Ομπάμα. Το, Ζητιανά... και... θα το, θέσει ως το Ζητιανάκι είναι ο τίτλο. Σταμάτη Κραουνάκη και μουσική και στοίχη. Και βέβαια ο Δημητρή Μητροπάνο η φωνάρα. Λέει εδώ η Μαρία Κουτσίκου. Σα αγαπώ. Σήμερα έχει γενέθλια η κόρη μου η Γιάννα. Πείτε τη χρόνια πολλά. Καλησπέρα. Χρόνια <Καλησπέρα> <Καλησπέρα> πολλά. Που να ξερεσέρει που πήρε. Απόγνωση γυναίκα. Πήρε εδώ για καλό και θα βρεθεί μπλεγμένη. Θα πάμε σε διαφημίσει και εδώ είμαστε με τα άλλα. και εγκαίνια σήμερα. Τι γίνεται, μπαρ, Η ζωή, μπαρ. Άνοιξε η ζωή κάτι. Ξεχνάμε για λίγο, φύγε λίγο από τη ζωή. Να δείχνει τα ντοκιμαρτέ τη ζωή τη που όχι. γυρνά για τη ζωή τη. Μπορούμε της για, για, για 30 Δευτέρα, χωρί Κωνσταντοπούλου. Ό, εγώ, όχι, αλλά τέλο πάντων. Με Μπογιόπουλο Κρατιέ... όμω. Mm. Ο μπάρμαν. Έχει ανοίξει με άλλου δύο συναδέλφου, mm. είναι δημοσιογράφοι οι τρει. Η εγκαίνια. παιδί μου, το έχουν ανοίξει, τον πάρω ημεροδρόμο. Το έχουν ανοίξει κανένα δύο μήνο τώρα. Δημοσιογράφη τη ν Αλλά κάνουν και ένα επίσημο opening έτσι και καλά. Για το καλό, θετική ενέργεια, αύρα που λέμε. Μπορεί Χορη, το... χορηγή είναι αυτή που μου <laughs> Όχι, <laughs> και τα δύο είναι... Όχι, Είναι ah. αυτά οι λέξει Εφενσου αυτά... ah, οι αιτίε ah. τη ευτυχία. Ah. Σήμερα είναι αυτά κάτι τέτοια που θα βάλει το... την Καρέγκλα και που θα βάλει αυτά είναι η ευτυχία πώ έρχεται σε ένα χώρο. Τα χαιλοντάκια που κοιτάνε. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Με τα αντικείμενα και που κοιτάνε τα αντικείμενα. Ναι, Δεν μπορεί η αλλόλαια να κοιτάει και να έχει κλειστό το καπάκι τη του Βασική πηγή ευτυχία. Έτσι Μικροβίων βασικά Τα και τα, τσάκε, τα... <laughs> Λοιπόν, σήμερα το βράδυ <laughs> στο, Ο Μπογιόμπλος Τσακανίκας και Διαμαντάκη Τρεις συνάδελφοι, άνοιξαν ένα μπάρ τον ημεροδρόμο Που είναι και στο σελίδα βεβαίως Και κάνουν εγγένεια και μας καλούν όλους Τα είμαστε εκεί Πού είναι παιδί μου, στη δηλαδή Πίσω από την πλατεία, ναι, όπως κατεβαίνεις εκεί από δεξιά Θα Λέξε. το δείτε, εκεί έχει κάτι εργάτες απ' έξω Κάτι πάνω στη Νέα Υόρκη, φωτογραφία Α, έχει, το Λένιν, έχει το Λένιν, έχει το Τζέ έχει... Αφήστε τι έχει Νόμιζε είπα, είναι εκεί, βλέπεις τον υπακτός σουρεαλισμό μπροστά σου, οι εργάτες. Εδώ, οι πολσεβίκοι <laughs> δουλεύουνε <laughs> μέρα νύχτα Θα μπορούσε, αλλά... <laughs> θα μπορούσε. Δεν έχω δει. όσες φορέ έχω πάει, δεν έχω δικά Λοιπόν, τέτοια. θέλω να σε ενημερώσω. Να με ενημερώσεις όμως γιατί. Ότι το βιβλίο που είχαμε βγάλει. <laughs> <laughs> λέγεται Η κενή διαθήκη. Ah, ah, Μπράβο. Η κενή, κενή που είμαστε εμεί οι κενή, η άλλοι. ναι. Η κενή διαθήκη λέγεται. Ah, Ευχαριστούμε ah, τον Ακροατή που τον <laughs> <laughs> το έκανε. <στείλες laughs> <τη φωτογραφία laughs> και Και έχουμε βγάλει και DVD βέβαια. Τι λε. Εδώ, με τη Αυτό το θυμόμαστε. Το διαβατήριο που ήταν πιστοποιησμένο. Αυτό ήταν πρόσφατο. Πριν τέσσερα χρόνια. Η καινή διαθήκη λοιπόν λέγεται το βιβλίο. Μεγαλώνει και ξεχνά. Εγώ αυτό μπορώ να έχω να καταθέσω. Ο άλλο λέει: Κουφάλα, Αποστόλη θα συστήσει η Λουκά στο Σύνταγμα και ποιο σε σώζει μετά. Δεν ξέρω, δεν θέλω να με σώσει κανεί. Αφήστε με να με ρημάξει τα φιλιά. <χω> Εσύ και η Λουκά. Εγώ και η Λουκά. Μεση, λοιπόν. Μεσημέρι κιόλα. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη απόδραση τη Βίκη, λέει άλλο. Και άλλο: Αποστόλη, σούχο διορισμό σε ευζώνων στον άγνο στρατιώτη. Χωχώ. <χω, <χω, <χω, <χω> <χω> <πολύ> Φωτογραφίε, <χω> γκόμενε, μουρέ και τέτοια. Ενδιαφέρουσε ιδέε. Ναι, όντο. Αφήστε να μιλήσει λίγο ο Ιχολήπτη. <σίλια> <σίλια> <είναι. σίλια> έχει φορση. να πει και πολύ σημαντικά πράγματα ο Ιχολήπτη. Γι' αυτό να τον αφήσουμε. <σίλια> Μίλα, Ιχολήπτη, βάλε τι διαφημίσει που θέλει για να πάμε σιγά-σιγά προ το τέλο. <σίλια> <σίλια> το αληθινό ραδιόφωνο. <σίλια> Λέει ο άλλο. <σίλια> Αμάν, πια <σίλια> βρε αποστόλη με την πράσινη ενέργεια. Πόσα πήρε για να απαγγείλει το διαφημιστικό. Νομίζω μου το λένε και εμένα ότι με έχει, λε, εσύ τη Το λένε και Όχι, δεν κάνω διαφημίσεις αγάπη μου. Η φωνή Δεν μοιάζει απλά. Δεν ξέρω ποιος με αντιγράφει. Ε. Λέει, ο ημεροδρόμο βγαίνει από, από σέρβερες στη Γερμανία. Τι λέει. Δεν ξέρω. Οι σερβέρ είναι παντού στον κόσμο. Λοιπόν, τον αγιασμό στα εκείνη του μαγαζιού του Μπογιόπουλου θα τον παπάς, κάνει ο δέσποτα του Μπαλούρδου. Θα είναι, παπά. Θα έχει, παπά, φαντάζομαι θα, έχει, θα, παπά. θα στήσουν εκεί γιατί κάθε τι επιτυχημένο σε αυτόν τον τόπο ξεκινάει με αγιασμό. Ε, κανονικά. Επίκλυση στο Θεό, έρχεται η θεία φώτιση. Αλλά σωστό είναι αν αυτό ο δέσποτα. Βοηθάνε οι βουλέ, όλα αυτά τα, τα πολύ ωραία. Ο Μπαλούρδου είναι πιο ταιριαστό. Ναι, δεν μπαλούρδου. ξέρω τι έχουν φροντίσει τα παιδιά. Φαντάζομαι θα είναι ένα ιερέα εκεί να κάνει τα δέοντα. Κάποδο σα αποχαιρετούμε. Ε, ακολουθεί μαγκαζίνο σε λίγο με Γιάννη Παπαδόπουλου και Κατέρινα Ακριβοπούλου ένα τελευταίο τραγούδι του Μητροπάνου Μίκη Στοδωράκης